Ήδη αμφωτέρους είχαν οδηγήσει στο πλησίον εκεί νοσοκομείον, ενθαϊμέν γινή την επομένη ετή ημέρα εφάνη, ότι το εκτός παντός κινδύνου, ο Γιώργιος δε βεβλαμένος κατά το πρόσωπον. Οι οφθαλμοί, ως και οι τρίχες της κεφαλής αυτού, είχαν παντελώ αναφλεγεί. Οι ιατροί βεβαίωσαν ότι κίνδυνο θανάτου δεν υπήρχε μεν, αλλά θα έχανε την ώρα του ή το περισσότερον. Λίαν δυσκόλο ασθενού θα απέκτα αυτήν. Η πυρκαγιά είχε εν γέρο σβεστεί ανεφετέρων μεγάλων ζημιών. Η πυρκαγια ειχε εν γερο ανεφετερων μεγαλων ζημιων η εξικολούθησε τον πρώτερον αυτής βίων. εφάπαξ μόνον επισκεφθήσα τον Γεώργιο και ειδούσα την ελληνίνα αυτού κατάστασεν, ουδέν η τη πλέον να ελπίζει παρά αυτής. Μόνον η γινή εκείνη εν τούτης, ως πιστή σκιά αυτού, η κολούθη αυτών πανταχού, πρόθυμο πάντοτε να το δώσει βοήθιαν έστω και με κίνδυνον της ιδείας αυτής ζωής. Εκεί, εν το νοσοκομείο, αύτη με τα αμεγίστης φροντίδος περιεποιεί το αυτόν, έω ότου επιτέλει ο Γιώργιος ανέλαβε μεν, αλλά πόλεσε την όρασιν εν ξένη γη, απροστάτευτος, και πέννης το δέχει ρίστον εν κακουχιών και φόβων ή το ίδι και φθυσικός, διό και κατά συμβουλήν των ιατρών έπρεπε να απέλθει εις δασόδη και ευκραή μέρη ή να διέλθει τον βίον αυτού. Αχ, πόσον τότε μετενόησε, διότι ηθέτησεν τον όρκων αυτού, αυλήσεις εν επισήμω μέρη, του θόπερ το σου των δεινών πρόξενος εγένετο αυτο. Ενεθυμήθη τότε την προτέραν αθώαν αυτού παιδικήν ηλικίαν, την τόσον μεστήν ευτυχών ημερών. Ενεθυμήθη την Μαρίαν, τα πρόβατα και κατηράστη την ημέραν εκείνη, καθ' την Μαρίαν στην Μαρία και αθετήσα τον όρκον αυτού Έγινε το πολίτη. Έπειτη ότι ήθελε εύρει, αλλά την ευτυχίαν ενώ αυτή ήταν το παραπτό, αλλά αυτό γνώρι τούτο. Τι όφιλεν ήδη να πράξει, ήδη άπελπης, εγκαταλελειμμένος υπό πάντων, διότι δεν είχεν ουδεμίαν αξίαν, θα απέθνησκεν εις την ξένην τάφτην αυτό γιήν. Ήρξα το κλέον και ζητών έλεος παρά του Θεού, παρά της Μαρίας εισιθέτησεν τον όρκον. Παρέβαλε την εντοχωρίο αυτού κατάσταση μετά τη μετέπειτα και έβρε το μέγεθο τη προτέρα αυτού ευτυχία. Αλλά πώ εσώθη υποτείνω, τούτο έτη δεν γίγνω Εζήτησε τότε να εξέλθει πλέον του νοσοκομείου ή να επετών επιστρέψει στην πατρίδα αυτού. Δεν είχε νουδένα ουδένα όμως Ή να ανακουφίσει την θλίψη αυτού. Εγνώριζε μόνον την γυναίκα εκείνη, Ή τη τόσο εφρόντιζε δι' αυτών στην οποίαν τόσα όφιλε Και τη οποίας τόσον συμπαθητικήν έβρισκε την φωνήν. Διηγήθη λοιπόν αυτή τα πάντα Τον παρελθόντα αυτού βιών, Περί της Μαρίας και του όρκου αυτού προς αυτήν και περί των σκοπών αυτού κλαίων και οδυρώμενος. Η γενή εκείνη οίκουεν αυτού πάντη τεταραγμένη και επιτέλει μη δινηθείς ανθέξη ήρξα το κλαίου σαν και πικρός εναγκαλισθήσα δε αυτόν Γεώργιε, Γεώργιε Ανέκραξε. «Μαρία» απήντησαν ο Γιώργιο και περιεπτύχθησαν αλλήλους κλέοντες. «Αυτή η γινή ή το αυτή η Μαρία» ανεγνωρίστησαν εκεί πλέον. Η Μαρία αφηγήθη αυτό τα δεινά αυτής από το αποχωρισμό αυτόν τα δεινα απο το αποχωρισμο αυτών οτι Βλέπουσα αδύνατον να ζήσει άνεφ αυτού. Εγκατέλειψε και γονείς και πρόβατα και επέτυχε. «Και ενώσο», είπεν, «ευρίσκεσο εις την σχολήν, σε βλέπων ενίοτε μετεμφιεσμένη και ευχαριστημένη επέστρεφον. ότι όμως έχασα εκείθεν αδύνατον ήτο να ζήσω». Έτρεξα παντού ή υπέστην τα πάντα και επιτέλησε έβρον. Μετά σου έζησα ω υπηρέτρια εν τη Ζακ και ήταν εν το Ιταλιέν. Σε αφήρπασα εκ της πυρός και ήδη οφείλω να σε οδηγήσω στην πατρίδα ημών». Επί το ακούσματι τούτο ο Γιώργιος περιεπτύχθη αυτήν πλέον και επικαλούμενος έλεος και συγγνώμην. «Ήδη είναι η σειρά σου να με εκδικηθεί. είπεν. «Άφησέ με εις το έλεος του Θεού. Άφησέ με ή να υποστώ αγωνγίστος την ποινήν μου». «Ουχή, ουχή», είπε, «θέλω σε οδηγήσει πάλιν εκεί εις την πρώτην ημών πατρίδα και εκεί, εκεί θέλω μεν ζήσει ευτυχώς. Έχω εξοικονομήσει προς τούτο χρήματα». Εξήλθον λοιπόν εκεί θεναμφώτερη της Μαρίας, οδηγούσης των τυφλών και ευθυσί όντα νεανίαν. Είχε παρέλθει χρόνος ακριβώς, αφότου συνέβησαν τα όσα φυγηθεί μεν ανωτέρου, εν το μικρό δάση της νεανικής ηλικίας του βοσκού ουδέν είχε μεταβληθεί. η φύσις εκεί πάντοτε χαρίεσα τερπνοί. Η μέραν την άδειε ότι η Μαρία το άφαντος. Ευρέθησαν τεινές οι πόντες είτε σοβαρός, είτε αστιαζόμενη, ότι αυτή, αφότου ο Γεώργιος εξυφανίστη, δεν ήταν εύθυμος, επομένως απόλυσε τας φρένας και απήλθε προς αναζήτηση αυτού. Έκαστος έλεγε τα ειδικά του. Η γονείς μάλιστα της Μαρίας επί αρκετών διάστημα έκλαψαν, ανεζήτησαν αυτήν, αλλά δεν παρήλθε πολλής χρόνος, Ότε παντελώ ελισμόνησαν αυτήν. Μόνον η μνήμη αυτής διεσώζεται Παρά της μάλλον Αλλά και η ανάμνησης αυτής, Επιτέλους απεσβέστη Από τις μνήμης των γνωρίμων αυτής, Με τον ρουν του χρόνου Και ήδη ουδαμού ομιλή της περί αυτής. Ο να μη υπήρξε ποτέ. Εν το χωρίο, ως και εν το δάση, αυτούς είχον διαδεχθεί έτεροι, παρόμοιοι σκηνέ της Μαρίας μετά του βοσκού, επαναλαμβάνοντο, ήδη υπαλλήλων. Ούτω δε η φύσις, εξικολούθη των προχαραχθέντα αυτής δρόμων, αντικαταστήσασα διαιτέρου την απώλεια του ενός, και καταστρέψασα και αυτά τα ίχνη έτι των προϋπαρξάντων, μεταδίδουσα άπαντα τα δια του κόπου αποκτηθέντα των μεν εσ' άλλους νέους αυτοίς κατοίκους ή οδηπόρους, με χρυσού παρυνθίσα και αυτών, μεταδώσει των καρπών εσ' άλλους, μάτιν απλιστούντας, μάτιν τα κτλ. Τι ούτη η νόμη της φύσεως. Τι αύτη η απληστία των ανθρώπων. Ο οι η σκεπτόμενη, όπως πολλαπλασιάσουσιν εκείνην την άιλον περιουσίαν, ή τις ισεώνα τον άπαντα, μένει αλίμαντος. Ο ήλιος, επίσης, εξικολούθη ομοίως χαροποιών δια των λαμπρών αυτού ακτίνων. Τα δέντρα, η χλώη, τα πτηνά ενέδιδον την αυτήν φωνήν χαράν η μελαγχολίαν εις τους βρωτούς. Εν τη αυτή την η καταστάση της φύσεως, εν φθινοπορινή την η ώρα του έτους τη. Επί του προσώπου της οποίας αντεκατοπτρίζετο, η εντικαρδία αυτής πάλι και λύπη, οδήγει νεανίαν την άχλωμών, τυφλών και δίχοντα. Η γηνή αυτή ήτο η Μαρία, ο νέος ο Γεώργιος. ούτι διευθύνθησαν υπό το αυτό δέντρον, υπό το οποίον τόσα σημέρας ευτυχής έχουν διέλθει. Πόσον η τοποθεσία αυτή άλλοτε φαίνεται αυτή ζωηρά και εύχαρης. ἀλίδι τα πάντα ενεπίουν αυτίς αντίθετον εντύπωσιν. Πάν το χαρίεν δι' αυτούς ή το ήδη πένθυμον. Ις ή το ίδιο προορισμένο να ενθουσιώσει εκ της λαμπρότητος της φύσεως, να ψάλλωσει την ωραιότητα αυτής. Με το λίγα στιγμάς ούτι εκαθέστησαν υπό το αυτό δεντρο υπό το οποίον είχον δώσει αμοιβαίως αιώνιων όρκων. Προσεπάθησαν να ανανεώσωσιν την προτέραν ευθυμίαν, αλίτω αδύνατον πλέον, αδύνατον. Ο νέος, με τα τρεμουσών χειρών, εξήγαγε τον τον αυτού σύντροφον, τον πρόξενον το των ευτυχών, άμα δε και δυστυχών στιγμών, των αυλών. Συνεκέντρωσεν όλην αυτού την δύναμην και ισχύν, η να αυλίσει δια τελευταίαν φοράν το άσμα της Μαρίας, όπερελεγε «Σ' αγαπώ». Η Μαρία πλήρης πικρίας έβλεπε των τυφλών βοσκών και των πόθων αυτού κλαίουσα, και μη δυνάμει να παρηγορηθεί. Κατόρθωσε επιτέλει να εγγύσει ούτω των αυλών επι των χιλέων αυτού, και ήδη πάντι ήτο το και ακίνητο. Ή το πλέον αλυθό εύθημο. Πλήρη αρμονία, νεφ και πικρίας, Ακμέως, άνευ λοιπόν και δυστιμιών. Είχεν ελευθερωθεί από του βάρους της αρκός αυτού. ημή είχε τελευτήσει. Γεώργιε, Γεώργιε, γλυκιά μου ελπής και παρηγορία, ανέκραξεν η Μάρια, πλην το σώμα εκείνου ήδη ή το ανέστητον άνευ πρωίς. Εν αυτό, έκλαψεν, εφίλησεν αυτό, αλλά πάντα μάταια και πάντα με την απαριγόριτος σύττω Μαρία, αλλά μόλα τα αυτά το να σκέπτηται περί της αυτού. Εν το άμα έσπευσεν όπως κοινοποιήσει τούτο εις τον ιερέα, ώστις μετά την άσορας παρουσιαστής εξετέλεσε την επικίδιον ψαλμωδίαν την τελευταίαν παριγοριτικήν πράξιν. Ο Γιώργος ενεταφιάστη υπό το αυτό δέντρον, όπου δίρχοντο τα ώρας της ευτυχίας αυτών, στα τη δε μέγας επιδείκνυεν επί την άχρονον περι της εκεί ύπάρξειος ανθρωπίνου σώματος, ότε επιτέλει και τούτου εξαφανιστέντος. Ούδεν πλέον σημείων υπήρχεν. Ο περναδικνί την ύπαρξη ταφού. Μόνον οι ακούσανδες της μουσικής η αυτού δεν ελισμώνουν ποτέ την ιδιότητα η αρμονίαν των φθόγκων του αυλού αυτού.